Και είμαι ο Ιασίς εν τάφθα Τις μεγάλες τάφτις πόλεως Ο έφηβος οφημισμένος για ημορφιά Με θαύμασαν σαν βαθείς σοφή και επίσης ο επιπόλεος ο απλούς λαός Κι ίσα και για τα δυο Μα απ' το πολύ να μ' έχει ο κόσμος να ο κερμή, οι καταχρήσει μ' έφθυραν, με σκότωσαν. Διαβάτη, αν είσαι δεν θα επικρίνει. Ξέρεις την ορμή του βίου μας, τι θέρμιν έχει, τι ειδονεί υπερτάτη.